Και αυτή τη διαπίστωση η οποία είναι σωστή, γιατί όλοι ναι, λένε ότι είναι δημοκρατική. Αλλά μα το βάζει στο στόμα και τώρα αναγκαζόμαστε και εμεί να υιοθετήσουμε τον πρωταρχικό νόμο. Όχι, όχι, αυτό το λέει ο Υπουργό, τι θα πούμε, εμεί θα του φέρουμε αντίρρηση. Είναι δημοκρατική κυβέρνηση. Α. Το πιστεύουμε όλοι. Αλλά άμα το λέει ο αρμόδιο υπουργό, δεν έχει να κάνει με το χρυσοκοϊδείο. Εμείς... είναι δημοκρατική επειδή εμεί το πιστεύουμε. Ε, όχι. Είναι... Εγώ... Η δική μου γνώμη είναι γιατί ο Χρυσοκοϊδείο έχει και για την κυβέρνηση άλλη γνώμη από τη δική μου. Εγώ λέω ότι είναι μια δημοκρατική κυβέρνηση των Αριστοναρίστων. Και τι λέει, ότι είναι φασιστο φωλιά περίπου. Διευθυνίζω λοιπόν ορισμένα πράγματα. Ότι η κυβέρνηση αυτή θα οδηγηθεί στους ατραπούς της ακροδεξιάς, του αυταρχισμού, της αντιδημοκρατικότητας. Ζήτω δημοκρατία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα. Δημοκρατία. Ζήτω η νέα. Δημοκρατία. Ζήτω η νέα. Ζήτω η δημοκρατία. Ζήτω δημοκρατία. Δημοκρατία. Άκουσες πως την είπε. Ναι. Ακρόδεξιά κυβέρνηση και τέτοια. Μα. Αυτά δηλαδή που Με λέω τώρα. όλη η αριστερά, όλη τα σωματεία, όλα αυτά που λέγονται τις τελευταίες μέρες, ήρθε ο Χρυσοχοίδης Έχουμε και ρίγμα. τα επιβεβαίωσε. Ρίγμα στην κυβέρνηση. Όχι, απλά ο Χρυσοχοίδης είναι σοσιαλιστής Μήπω Μήπως τον φύγει στον ασχηματισμό. Ποιον να φύγει. Τον φύγει τον ε, θα βρει καλύτερο.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 γιατί δεν θα έχει τίποτα άλλο να κάνει ο κόσμο και ο άνθρωπο σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα έχει και τίποτα να χάσει. Τι να χάσει. Άγουγα κάτι παπαγαλάκια το πρωί που λέγανε Το πάμε που κάνει 4-5 πορεία ε, ε, τη βδομάδα. Προφανώ τη Ναι, ναι, δεν δουλεύουνε. Δουλειά <συλίδε> δεν έχουν να κάνουν οι ναι, αγροί ναι, γι' αυτό. Ναι, ναι. Ότι αν είχαν δουλειά δεν θα είχαν και, και χρόνο για να σκεφτούν. Όχι, και ότι Όχι, ότι δεν πάνε στι δουλειέ. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Γι' αυτό ο τα κάνουν 4-5 τη εβδομάδα. Uh, πορείε, ναι. το πάμε 4-5 τη βδομάδα που υδρώνει για να οργανώσει μία γιατί το, για το πάμε οι πορείε δεν είναι πάω αύριο κατεβαίνω. Θέλει οργάνωση, μιλάνε από πριν, προετοιμασία, ολόκληρη διαδικασία. Δεν είναι εύκολο, έχει και ένα ψυχικό κόστο. Έχει... By the way, το βράδυ έχει συγκέντρωση. Στις, uh, 8, 8 η ώρα. 8 η ώρα. 8 η ώρα. <laughs> το, το βράδυ, το, Ωραία, το πάμε. 8 η ώρα. Ποιο θα δουλεύει 8 η ώρα. Δουλέψαν το πρωί και μετά, πάμε. Ναι, ναι, ναι, Τι εντάξει, σε μετά πάνε. Τι εννοιάζει. Μετά πάνε, Αντί για κορνοϊό, πάνε, πάνε. Το θέμα δεν είναι και δεν του παίρνει και παραμάζωμα. Να καλά κάνουν και κάνουν τις πορείες. Έχει έρθει η ώρα για ένα παραμάζομα συνολικό. Ο υπεύθυνο σήμερα τη πορεία ποιος είναι. <laughs> Δεν έχει περάσει ο νόμος ακόμα. Δεν έχει περάσει ο νόμος. <laughs> Όχι. Η χαρτί θα συμπλέονω χαρτί. Ναι, η πορεία. πορείας. Αίτηση. Πώς ήταν ο επικεφαλής πενταήμερης. Ναι. Ναι, ναι, από αυτό, τέτοια φάση Σύμφωνα με το Χρυσοχοίδη και όλους αυτούς Και θα ναι, είναι σαν ένας καθηγητής μπροστά με μια τηλεόραση τσάντα και, θα, και να κρατάει θα ρε, την ομπρέλα, ψηλά την ομπρέλα από εδώ πάμε Ναι, σαν τους, ε, τους οδηγούς στα, στα group ναι. και θα λέει από εδώ Ξαναγός. μεταλλεργάτες και από πίσω θα είναι οι μεταλλεργάτες Εδώ είναι συνδυνουργοί ξέρω εγώ και πάμε You can see next to <laughs> me <laughs> <laughs> <laughs> Batchos. Batchos. This is <laughs> Big <killer. laughs> Θα έχει και ξενάγει, δεν ναι, είναι. Θα ξενάγεις, είδες η κυβέρνηση. Τα έχει φροντίσει όλα. Δεν είναι Γιούρια παρά παγορεύσουμε. Όχι, oh, τι, Άγγι. Υπάρχει κάτι. Και όπω λέει ο Χρυσοχοήδη, τα δύο προηγούμενα που ακούσαμε ήταν μοντάζ. Προφανώ δεν θα έλεγε ποτέ χουντικό το νόμο του. Hey. Ο Χρυσοχοήδη με τέτοιε δημοκρατικέ περγαμηνέ. Όσο κανένα άλλο έχει διοικήσει oh, το Υπουργείο άλλος. σε κρίσιμε στιγμέ. Ναι. Και είναι και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν τη λε Ελεγχόμενοι Άρα, Άρα, ήταν επίσκοτοι. Άρα αυτό μα που ακολουθεί τώρα ε, δεν είναι μοντάζ, το είπε χθε στην Βουλή και δείχνει τον τρόπο που σκέφτεται ο Ξεσοχοηδή και για ποιον φέρνει αυτό το περιοριστικό, ολίγων χουντικό νομοσχέδιο. Αλλά εδώ υπάρχει ακόμη, ακόμη ένα ερώτημα. Δηλαδή όλα όσα γίνονται στον χώρο των διαδηλώσεων των καθημερινών, κινητοποιήσεων είναι καλά. Δηλαδή οι πολίτε, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών είναι ικανοποιημένη με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται όλη αυτή η διαδικασία. Εγώ δεν ξέρω κανέναν πολίτη να είναι ευχαριστημένο. Ούτε καν οι ίδιοι αυτοί που διαδηλώνουν κάθε μέρα. Ξέρετε εσεί κανέναν πολίτη έξω, καθημερινό άνθρωπο, εργαζόμενο, η μητέρα με το παιδί, ο καταστηματάρχη, οι συνταξιούχοι περπατών στον δρόμο. Ξέρετε κανέναν να είναι ευχαριστημένο με όλη αυτή την κατάσταση. Όχι βέβαια, κανεί δεν είναι ευχαριστημένο. Ούτε καν οι ίδιοι αυτοί που διαδηλώνουν κάθε μέρα. Κατάλαβε γιατί φέρνει νομοσχέδιο κατά τον διαδηλώσεων. Του σκέφτεται. Ναι, γιατί δεν είναι ευχαριστημένοι οι διαδηλωτέ. Γιατί λε πόνε ευχαριστημένοι. Πάει ο άλλο να διαδηλώσει, έτοιμο να υπερασπιστεί ναι. τα αιτήματά του εκεί, τα δικαιώματά ναι. του και λέει Πάρε, πάντα πολυδιαριστήκαμε στην Πανεπιστημία. Ναι. Πάρε, γιατί δεν είναι Όχι, νομίζω το, το βλέπει. Πιο βαθιά το βλέπει. Για να κατέβει να διαδηλώσει, πάει να πει ότι δεν είσαι ευχαριστημένο με κάτι που σου συμβαίνει. Να λόγει σε δουλειά, άρα δεν είσαι με τη δουλειά. Αυτό ακριβώ. Και έρχεται εδώ και σου λέει Θα τα περιορίσουμε αυτά μέχρι να τα καταργήσουμε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 και δεν είναι ευχαριστημένοι και με άλλα πράγματα κόβονται οι συντάξεις, οι τιμές δεν έχουν δουλειά, δεν πληρώνονται στη δουλειά Γι' αυτά, γιατί δεν φέρνουν νομοσχέδια ο Χρυσοχοίτης και διάλεξα από όλα τα μη ευχαριστημένα να ικανοποιήσει την πορεία από που γίνεται και που. έχει σχέδιο εκεί κυβέρνηση ah, μάλιστα, έχει ναι. ένα πρόγραμμα ε, ο Πακογιάννης το μεγάλο περίπατο έκανε και καμιά γραμμή για μία με καρφιά φαντάζομαι. Είμαι Μια να κάθε. σκάσω. Πώς βάζω τα περιστέρια να μην κάλσουνε πάνω; Μους βάζω για διευθυντές. Μπορεί δεν ξέρω. Είμαι να σκάσω τρίτη φορά. Σκάσε. Όχι α, αυτή, α. Είναι. Όχι το, το, το <laughs> θέμα είναι να ρωτήσεις γιατί. Έχει παγίδα, είναι ένα μηδέν τίποτα. Όχι α, ωραία. <laughs> γιατί. Γιατί η μία απο τι κίτρινες λωρίδες που έβαψε νομίζω στη Πανεπιστήμιο, ξέβαψε. Ξέβαψε. Τόδαστη. Και λάζει νομίζω ένα. <laughs> ξέβαψε μ' μια πριν και κάπως. μια εβδομάδα και έχει γίνει μαύρο. Πω, δεν μπορούν οι άλλοι να βάλουν τα παπούτσια του αυτά που βάζουμε σας σκυλάκια, να މިλερώνη τα πόδια ναι. του. Ένα παπούτσακι. Τι σε δατικες βάλες τη ρόδα το αυτοκίνητο. Το ξέβαψαν ηχθες με τόσο χρώμα. Σπινιάρουνε πάνορτικ, πέρα πεδήμα απλά. Διαφημίζαν και το χρώμα που βάλανε από πάνω. Και έχει ξεβαψει Το διαφημίζουνε γιατί έχει καλές δημοσιες σχέσεις γεκιμένη η εταιρία την αδερφίδα και έχει γίνει μαύρο, αντί για κίτρινο είναι μαύρο. Και πώ θα ξεχωρίζουμε τώρα. Πατάω ή δεν πατάω. Και θα έρχεται το ταξίδι θα Κάνω Κανονται ή θα με κόψει. Εκεί τι γίνει. Τι είσαι εκεί όταν είσαι πάνω στο Μαύρο. Αν είσαι στο κίτρενο ή σε πεζώ. Εκεί τι ύπαρξικά. Δεν με αρέσει αυτά. Υπάρχει που θα γι' αυτό είμαι ένα σκάκο. Στη φιλελήν είδε κανένα την κόκκινη εκεί με τι συλίσει αυτέ τι λάθε τη πολύ ωραία. Άρα, παιδί μου, αυτό. Το σχαρωτό, ξέρω εγώ. Το ζυλώνουν όλε τι πρωτεύουσε του κόσμου. να πάρει που ρεύμα τα Πάντα. Έχει 100 παρομοιώσεις, θέλει να αναρτήσει όλες Που το διάδειο Που έχει γύρω αυτό το πολύ ωραίο παγκάκι αυτό Και έχει π... ξεκουραστικό Εξαιρετικό και πλάτη να κουμπήσεις έχει. <laughs> Σου κάνει αυτό <laughs> ένα χαρωτό κόλο κάτω μαύρισμα, <laughs> να μην έντα... μπορεί να βρεθεί <laughs> Σε παραλία Γιατί? Τι, γιατί? Θα... Θα, Θα, ο Θα ξέρουν όλοι ότι Είναι δυσ δυσμότατο Ριγέ φέτος αγάπη μου το πουά είναι Να έκανε πουά Πουά, με με τρύπε να τα έκανε. Γιατί έχει του ασά νομίζω τα αστέγαστρα έχουν πουά. Και θα πάνε να κάθουμε στον ΟΑΣΑ για να κάνω σωστό μάτι με το μαγειό. Ναι, θα πά στον ΟΑΣΑ πλέον. Δεν στο σύνταγμα ήθελα. Θα λοιπόν, στον κάνανε λοιπόν εκεί αυτή την κόκκινη εκεί την εσπλανάδα. <χαι> για να μειωθεί λίγο Αυτό εκεί. Την μπογιά ρίξανε. Την μπογιά, αυτό το πράγμα. <χαι> ναι. Εκεί είχε μια πιάτσα ταξί. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ναι, πώς δεν Πήγε δίπλα πιάτσα ταξί. Μία ακόμα λωρίδα λιγότερη. Το ξέρω. Στην άλλη δε πριν την ταξί, έχουν βάλει τα στέγαστρα των λεωφορείων. Ναι. Τα οποία Πολύ τα στηρίγματα του. Τα στηρίγματα. Αυτό είναι για κολόμπαρο. Για στραββολόμπαρο. Είναι να κάνει βάλα να σκοτώνεσαι. Όταν βάζει ένα, ένα, ένα γάμα, είναι σε ένα σχήμα γάμα. Γάμα. Τα είναι. <laughs> όλο είναι γάμα. Τα, ναι. τα στηρίγματα. Τα στηρίγματα ναι, ναι, ναι. Μπαίνουν πίσω από το γάμα. Αυτοί τα έχουν βάλει μπροστά. Εκεί θα σκοτωθεί κόσμος, πέτε, σε πέτε, τροί τροί στο κόσμο που περνάει από το τραγούδι σου, παιδί μου, να θε να ξυστήσει λίγο. Μα Τι θα, θα έχουμε ατυχήματα. Και, θα έχουμε και τα νοσοκομεία τα θέλουμε άδεια για τον, για τον κορνοϊό. Για τον κορνοϊό πρέπει της να είναι. Θε να κάνει την πλάτη έτσι, shake, shake, shake, να ξυστήσει. Πώ θα κάνει. Στο σύνταγμα θα πα να ξυστήσει. Εκεί σου ήρθε. <laughs> Εκφρύζει <πρίσεις laughs> μια κολόνα, κάτι να δοκάρει. Μα είναι λοξό, κατηφορικό. Δεν μπορεί να ξυστήσει. Είναι για κοντού. Παραείτε. Τέλο πάντων, για παρκούρ. Για παρκούρ μπορεί είναι. να θέλει να το καβαλήσει. Για παρκούρ. Κάνει ωραίο σχέδιο στο skateboard, άμα θε να κάνει άλμα. Μα αυτή τη σύντομη παρένθεση, γιατί έχουμε πάρα πολλά σήμερα που πρέπει να σου πω. Ναι, το χάσε. Το απογείωσα. Απογείωσα, βεβαίω. Είναι που δεν έχετε κάνει σκaitμπορντ. Ακόμη είσαι παλιή σκaitνδα όμω. Έκανε σκaitμπορντ. Ένα μικρό, τα άγρια παιδιά. Έκανε σκaitμπορντ. Ένα. Ε, Και έτρεχε, περαδόθε. Το χτύπηρε okay, έτσι. <laughs> <laughs> Όχι εγώ. <laughs> Ήμουνα πάνω. τώρα, δεν είχε πατένια ηλεκτρικά και τέτοια. Τι με το πόδι είναι. πήγαινε όλο. Χειροκίνητο. Χειροκίνητο. Ποδική. Λοιπόν, να γυρίσουμε στι διαδηλώσει. Είναι δύο σοσιαλιστέ με υψηλής, ε, Υπουργή υψηλού βεληνικού. Ραγκούση και Χρυσοχοίδη. Και οι δύο υψηλότατου. Και οι δύο υπουργοί δεν είχαν ίδια... αντίκριση σε άλλου χώρου. Αντίκριση, αλλά ακού να δει τι λένε τώρα για το χουντικό σχέδιο. Και αυτοί που ρίχνουν σήμερα κροκοδίλια δάκρυα θα πρέπει να μάθει ο ελληνικό λαό.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 Γιατί κατηγορείται αυτό ο νόμο ότι είναι χουντικό. Το είπε και ο Ραγκούση ω σιριζέο. Αυτό το πεντάλεπτο. Ναι, ναι, ναι. Και λέει ότι ε, είναι χουντικό. Και του λέει ο Χρυσοχοίδη. Σωστά του λέει ο Χρυσοχοίδη. Σωστά είπε και ο Ραγκούση. Λέει ο Χρυσοχοίδη, αφού είναι χουντικό και έχει παραμείνει, ίσω να σε κυβερνήσει πριν κάποια χρόνια. Γιατί δεν τον κατήργησε, και το απαντάει ο Ραγκούση. σου είναι και εσύ σε πριν κάποια χρόνια. Γιατί δεν τον κατήργησε. Ναι, ναι. Και το απαντάει ο Τον εαυτό σου βλέπει και τα λες όλα αυτά. Και Αφορά εσένα. Και μετά και όλα στην ναι. κυρία. Τι είναι αυτό. Η τρίτη δημοτικού, η αντιπαράθεση την τρίτη δημοτικού είναι καλύτερη. Συντροφικά μαχαιρώματα, δεν μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι ιδίω... και οι δύο και οι δύο ήταν σε κυβερνήσεις τις ίδιες κυβερνήσεις, που... <laughs> τις ίδιες κυβερνήσεις του που... ίδιου κόμματο. που κρατήσαν αυτόν τον νόμο, που κρατήσαν αυτές τις διατάξεις και όχι μόνο αυτό ήταν σε κυβερνήσεις που έχουν δύρει έχουν δει συνταξιούχους, έχουν δει. Έχουν εφρωμώσει και, ταξιτζίδες, και ναι. ταξιτζίδες έχουν ρίξει άπειρα χημικά, έχουν κάνει χίλια δύο έσχοι και βγαίνει τώρα κι ο ένα κι ο άλλο να μιλάνε για δημοκρατία και να κατηγορεί ένα κι ο άλλο που είναι ακριβώ οι ίδιοι, ανεξαρτήτω αν τώρα ένα είναι στη Νέα Δημοκρατία, όλους είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αυτά τα Αύριο μπορεί να είναι το αντίθετο. Ναι, το, ναι. Το, το ζήσαμε πριν κάποια χρόνια. Και βγαίνουν και κοροϊδεύουν όλου σε εμά και παίζουν οι ίδιοι. Και καλά κάνουν και παίζουν αφού του ζητήσουν. Και καλά κάνουν και κοροϊδεύουν. Και καλά κάνουν και κοροϊδεύουν, διότι. Είπε και ένα ανέκδοτο ο Χρυσοχοηδή. Καλό, δεν θα, θα το, με το είναι, είναι Όχι, όχι, όχι. Α. Είναι η πρώτη φορά που λέει ένα τέτοιο το ανέκδοτο. Υπουργό, όχι. Υπουργό Δημόσια. Τάξει, όχι. Όταν γίνεται μια συγκέντρωση, συνήθω στι συγκεντρώσει προσπαθούν να παρισφρήσουν κάποιοι. Οι οποίοι εκμεταλλεύονται το πλήθο και προκαλούν ζημιέ και καταστροφέ. Τότε λοιπόν δεν ζητείται από κανέναν ο από κανέναν απολύτερος. Το μόνο που κάνει είναι να, όλοι μετά μαζί να κατηγορούν την αστυνομία ότι είναι ανήκανη να συλλάβει. Και κάποιοι άλλοι λένε επίσης ότι όλα αυτά γίνονται με έναν τρόπο, με έναν συνομωτικό τρόπο έτσι ώστε κάπου η αστυνομία υποδίεται και τους μπαχαλάκηδες. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν αντέχουν στη λογική. Που η αστυνομία υποδίεται και του μπαχαλάκιδε. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν αντέχουν στη λογική. <laughs> Πολύ καλό. Το άλλο με το τω το, το, το ξέρετε. Δεν έχουμε αποδείξει ότι αστυνομική... Το... Έχει δει εσύ ποτέ ασφαλίτη να μπαίνει μέσα σε πορείε και να πετάει μολότοφο. Εσύ... Και μετά να μπαίνει στην κλούβα. Στην γλούβα, όχι. Έχει δει εσύ ασφαλίτη με παλαισθηνιακά μαντήλια, με μουσια με σκουλαρίκια. Ποτέ. ποτέ. ποτέ. Έχει δει ασφαλίτη με τα τζή να σπάνε αυτοκίνητα. Στη Μιντιλίνη τώρα, ποτέ, ποτέ, λίγο ποτέ, καιρό. Ποτέ, ποτέ. Αυτή είναι η σταματά Τζίδη. Αστυνομική, με, με νομική, νομική, νομική. Νομική, OK. Έχει δει τέτοια εσύ να κάνει. Έχεις δει ασφαλή τι τη πορεία και των διαδηλώσεων να τσεκάρει ποιο κόσμο πάει, ποιο όχι. Δεν να τα λέει αυτά και είναι με περί που θα Είναι ανέκδοτο. Ναι, ναι. Τι ακούμε. Τι λένε αυτά. είναι. είναι, ρε τα αγοράζει Αυτό το θέμα. Βλέπω τον Τσίπρα τώρα που είναι στην Κέρκυρα και θα ακούσουμε λίγο Παπαγγελόπουλο έχει πάει στην Κέρκυρα σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα ακούσουμε Παπαγγελόπουλο πολύ σύντομη είναι η αναφορά Λε, περιγράφει ακριβώς αυτό που είναι ο Αλέξης Τσίπρας Ο κύριος Τσίπρας από την αρχή της ναι. λορυμίας μα ήταν ένθερμος θειασότη τη πατάξω τη διαφθοράς και μου είπε, γι... πριν γίνει πρωθυπουργό, δεν θέλω να γίνω πρωθυπουργό αν πρόκειται να συμβιβαστώ. <Κι> και μου είπε, δεν θέλω να γίνω πρωθυπουργό αν πρόκειται να συμβιβαστώ. Δεν είναι μόνο ότι το είπε, το τήρησε. Το τήρησε ναι. αυτό. Δεν συμβιβάστηκε και του λέγαμε, Όλοι βάλελελε αρέα, λίγο νερό στο κρασί. Λίγο ρε, παιδε, Φέρε ένα πράξη. μικρό μνημόνιο. Έχει συνέχεια το κράτο. Δόσε για ε, ε, 90 χρόνια τη, την περιουσία του ελληνικού λαού. Στο ΤΑΙΠΕΔ. Ναι. Πήγε προχθέ στην ΕΙΔΑΠ και λέει δε θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό έλεγε εκεί ο, ο Αλέξης <σίλια> Τσίχρος τώρα προχτές αυτά που λένε όλοι αριστεροί και συνεπεί άνθρωποι και λογικοί για το νερό Την έχει βάλει στο ταμείο Ό,τι μπαίνει στο ταμείο είναι για πώληση τι Ο ίδιος την έβαλε στο τι ταμείο τι πριν δύο χρόνια Και έρχεται και ο Έρπιος <σίλια> <σίλια> <σίλια> Τι είναι ο έρπις, δηλαδή, τι πάρω απ' όλα <σίλια> ο το έβαλε, ο ίδιος το έβαλε, βλέπεις να ελέγχει τον εαυτό του ναι εντάξει μεγάλη κουβέντα επειδή έχουμε πολλά θέματα Αλλαγή περιβάλλοντο. Όταν ε, θε να κάνεις καμάκι Τι καλησπέρα. φράση ε, εσύ χρησιμοποιείς τη λέξη καλησπέρα ναι, ναι, ναι. Αν σου Μπορεί έλεγα πάει πολύ εγώ καλά, Μου έχει πάει πολύ ναι, καλά το Είναι trade μαρκτικό Η φράση είσαι κεντρός, είσαι κεντρός. Α. Θα σ' άρεσε σαν νόμιστα πεφτέ ε, Καλησπέρα είσαι κεντρός Όχι χωρίς, α, χωρίς ναι. καλησπέρα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 και κατέβαινε και ήταν χιλιάδε κόσμο. Είχε γίνει η αποστασία και κατέβαινε να πάει στη Χρήστου Λαδά. Και έτυχε και βρέθηκα εγώ με κάποιου. Τώρα μιλάμε για ηλικία 13 χρόνων. Εγώ 14, ε. Και βρέθηκα εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που θα πέναγε το αυτοκίνητο. Βλέπω ένα, ένα πλήθο ανθρώπων που ακολουθούσαν πεζοί. Και το αμάξι του Γεωργίου Παπανδρέου κατέβαινε πάρα πολύ σιγά. Και όλο το πλήθο κατέβαινε και εκείνο μαζί.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 Θα συνεχιστεί η ιστορία. Oh pa, και του βγήκανε ένα ραντεβού. Όχι, όχι, δεν λέει κάτι τέτοιο. Συνεχίζεται. Εδώ είδε πως πιάσανε κουβέντα. Είσαι κεντρό. Θέλω να πω, εδώ διδάσκουμε. Το βάλε σε καστοτόφωνο. Όχι. You are beautiful. I Είσαι κεντρό. Ακούσουμε λίγο πως εξελίχθηκε η ιστορία μας. Και του λέω, είσαι κεντρό, του λέω. Μου λέει κεντρό είμαι. Όταν βλέπει, μου λέει να μου σηκώνει την τρίχα μόνο με τη λέξη Δημοκρατία και μου έδειξε πράγματι κάνει έτσι το πκαμισό του, ήταν η τρίχη σου σαν αγκάθια. Και μου έδειξε πράγματι κάνει έτσι το πκαμισό του, ήταν η τρίχη σου σαν αγκάθια. Λέει αυτό ο άνθρωπος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 Και ο Λεβέντη βλέπει έναν φοιτητή μεγαλύτερο. Του τραβάει και, ναι. και του λέει σε κεντρό και ο άλλο λέει: ναι, Να, δε. Οι τρίχε είναι αγκάθι. Πού φαίνεται το κεντρό, Πού τον έβλεπε. Από τι τρίχε. Λοιπόν, συνεχίζει τη διήγηση Άχι και τρίχει ο κεντρό. Τρει κεντρό, Τρει κεντρό από την τρίχα. Δεν ξέρω. Πέρασε το πλήθο. Βλέπω κάποιου αστυνομικοί, αστυνομικοί ακολουθούσαν. Ρωτάω έναν αστυνομικό. Εγώ ήμουν σα λέω με δύο-τρει φίλου. Λέω: Εσεί γιατί πάτε από πίσω. Εσεί οι αστυνομικοί του λέω: Γιατί πάτε από πίσω. Ήταν με στολή, εύστολος. Μου λέει, ε ναι, μου λέει, τι με ρωτάτε. Άσε, λέει, και μου είχε βγει η Παναγία. Τρέχουμε από, μου είπε, από πού ακολουθούσε πεζός. Και ε, μου είπε ότι ήταν κουρασμένος. Μου έχουν πέσει τα νεφράλε. Τρέχω από πίσω κι εγώ, μου λέει. Γιατί τούτοι εδώ τρελαθήκανε. Κάθομαι τώρα και σκέπτομαι. Το πρώτο παιδί μου είπε ότι οι τρίχες του, το είδα με τα μάτια μου. <Το> Οι τρίχες του, το είδα με τα μάτια μου. Είχαν, ε, ε, ε, ε, ερηγούσε το παιδί, είχε ρίγη συγκινήσεως. Ερηγούσε το παιδί, είχε ρίγη συγκινήσεως από έναν άνθρωπο που δώσε στη νεολαία αξία. Ο δε που πονούσε τα νεφρά του που ακολουθούσε από πίσω.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 Σπιτάκι τους, αλλά ξέρετε επειδή ο γιοφαρίου τρέλαται τον κόσμο και κατέβεται να πληροφόρηση. Του ανάγκα σε υπηρεσία να τρέχουν και αυτοί από πίσω. Σημερασμένο είναι λίγο εκτός, αλλά δεν έχει σημασία. <laughs> Πάλι το γύρισε στους δημοσίους υπαλλήλου και στην Ελλάδα με την Τρίχα. Καταλήγονται. Αυτό ναι. Για πες. <laughs> Στου μένση του σηκώνεται. Στου μέν του σηκώνεται <laughs> η τρίχα κάγιο αγκαλούσου. <laughs> τους δεν πέφτουν τα νερά. Οι άλλοι έρχονται από πίσω. <laughs> Όπως λέει. Όπως λέει, ήρθαν οι μπάτσοι πέφτουν... από πίσω και τους πέφτουν τα νεφρά Ναι, αυτά κατάλαβε ο λεβέντη. Με τι δραστηριότητα από την του τα νεφρά Δεν, δεν, ξέρω, δεν τα Ενώ λέει Ενώ είναι από πίσω και δεν όλος του έχει σηκωθεί η <laughs> δεν, δεν τα λέει όλα αυτά Αυτή είναι μια ιστορία πολιτικότατη οπότε την Πού τα είπε αυτά ο πρόεδρος Τα είπε, τι σε νοιάζει που τα είπε Α. Τα είπε, τα έχουμε ειπε εδώ τώρα Λοιπόν, ε, εξετάσεις ε, τελειώσανε, νομίζω ότι το θα πάνε. Του άλλου πώ του χωρίζαμε. Αυτοί που δεν είναι κεντρόιτοι ήταν, είναι οι ξηρισμένοι δεξί, που ήταν πάντα. Ήτανε ναι, και δεν ξέρω οι αριστεροί. Τι μικροί ανήκαν. Ε, Εκεί σου δήκαν τη μασχάλη και ήταν να κάθε. <laughs> Η μασχάλη δεν ήταν να κάθε, ήταν το αριστερόι. Σήκω. Κάρφον, κάτω. Έκανε κοντάρι. Κοντάρι, κοντάρι. κοντάρι. Πολύ κοντάρι. Πολύ κοντάρι. Πολύ κοντάρι. Λοιπόν μαθητές, ε, βγαίνει ο μαθητής στην Καβάλα πάνω από το εξεταστικό κέντρο Περνάμε Η στους... από πίσω, οι μαθητές Καβάλα και ο άλλος είναι τρίχακ λοιπόν, Τι γίνεται Στην Καβάλα βγαίνει ο μαθητής Στην είναι Καβάλα δημοσ... είναι αυτό το γου καβάλα που Καβάλας που έχει κάνει και ο άλλος ο φασιστάς <laughs> <laughs> Και βγαίνει ο μαθητής λοιπόν και είναι δημοσιογράφος εκεί από το ένα το κανάλι και ακούμε το σπικάζ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 βάλουμε, έχουμε περίμενε. Τι είναι αυτό, τι ε, είναι γλώσσα αυτή η μαθητή παιδιού 17 ετών. 18. Μη γράφονται στα κόμματα τα βλαμμένα. Ναι περίμενε, ναι, ναι, ναι, ναι, θα σου πω, πολλό, είναι, θα... Είναι, είναι σε αριστερό κόμμα, περίμενε. Αλλά πως το ξεκινάει. Και τι λένε, πολύ ξύλινο. Μα... Μιλάει παιδί 17 χρονών έτσι. 18. Και? 18 μιλάει. Α. <laughs> λοιπόν. ε, τα λέει, αυτό είναι απάντη στην ερώτηση, τι θέμα έπεσε. Ναι. και λέει για το ρόλο των τραπεζών στη σύγχρονη οικονομία κτλ Μετά το Βάλε βλέπι... τον άλλο που λέει πάταγος έπεσαν θέματα για του πολύ καλά διαβασμένους παπαγάλους Πρόσεξε στο, ότι βάζουν και μουσικούλα από κάτω chill <χαι> out στα ρεπορτάζ στην καβάλα ε, ναι. πάνω ανεξαρτήτως του θέματος Είναι Δεν ρεπορτάζ νέων πρέπει να προσεγγίσει ναι, ναι. Ε, Του έκανε και ερώτηση η συνάδελφος θα ήθελα να σα ρωτήσω τι πιστεύει για την πολιτική σκηνή που ζούμε τώρα και ποιον υποστηρίζει. Πώ βρίσκει κατά την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, Πώ έβρισκε κατά την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, Γιατί μιλούμε για ένα ψαχνό άτομο. Ναι. Ε, θα έλεγα ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο εξάμεινο προσπάθησε να φέρει ει πέρα το αίτημα του λαού για εθνική απελευθέρωση και λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη. Το οποίο όμω.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 Ε, δεν λες. είναι μικρός, δεν έχει ψηφίσει. Ε, ε, το πρώτο εξαμείνο. Δεν είναι μαθητής και τον βρήκε εκεί άλλη τώρα απ' έξω και του κάνει τα... Δηλαδή είναι τώρα 18. Ναι. Πριν 5-6 χρόνια, ναι. το πότε βγήκε το Τσίπρας, το 15, πέρα. 5 πριν 5 χρόνια. χρόνια. Που ήταν 13. 13. 13. Κοίτα και να λες, τα διώξανε το βαρουφάκι στα 13, διώξανε <laughs> το βαρουφάκι και χάσανε την διαφραφάτηση. Καλά, και διαμορφώνεις άποψη, δεν είναι και το το ναι, ε, και ακολουθεί άλλα παιδάκια στην ηλικία τους κάπως με έναν τρόπο καλλιεργούσαν τα σπυράκια του προσώπου τους ναι αλλά όμως αυτά που μας λέει εδώ τώρα ο μικρός ναι. τα έλεγε και ο τσίπρα τότε και είναι στα χνάρια του Τσίπρα ο, ο, ο, αλλά ο, ο, θα καταλάβεις για ποιο λόγο Στοχεύομαι για τις πανέλης Η σχόλη των ονείρων μου είναι η πολιτικών επιστημών για να Έλυμον. κάνω στην πράξη ε, αυτά τα οποία πρεσβεύω να τα εφαρμόσω <σχε> και στην πράξη και ευελπιστώ να Δύσταση, το κύριο ναι, εντάξει, και αυτό αποδείξ τη... να ξεκίνησε όπω βρίσκουμε και εγώ τώρα. Αλλά αυτό συμβιβάστηκε μπορώ να πω. Λοιπόν. Δεν ξέρω ποια γελάει από πίσω και για ποιο λόγο γελά. Κνήσοι. Κυνήσει είσαι εσύ σύντροφε και λες αυτά για το βαρουφάκι και για το 15. Τι κάνουμε στην καβάλα. Οι γραμμέ έχουμε ρίγμα στι γραμμέ. Θα συγκράσουν. Όχι όχι, όχι, όχι ακόμα. Θα να συμμετέξουμε. Ναι, αν <laughs> <Είναι> αυτό... <laughs> το διαγράψουμε δεν είναι τώρα. Για... Ναι. Είναι αυτό ναι, για ναι, διαγραφή. Τι λέει εδώ, λέει Θέλει να μοιάζει το τζίπρα και ο τζίπρα ήταν στην κνέπ. Δεν έχει διαβάσει καλά. Και ήταν και υπερβαρουφάκι, τι γίνεται. το κεφάλι; του το ρίξανε το, το κεφάλι, το χτυπήσαν έτσι. Νομίζω έπεσε το κεφάλι. Το στο μόνο κεφάλαιο. λίγο που το δικαιολογώνει το με το ξύλινο λόγο στην αρχή. Εκεί λέγω να το δικαιολογήσω. Λοιπόν, είναι αυτό ο μαθητή. Τι σκέψε αυτό τώρα να γίνει πολιτευτή καβάλας Να δει κάποιον. Βολευτή ή κουκουέ κουκού, ε, Καβάλλα. Δεν μπορεί να μείνει ο κουκουέ, ε, δεν ξέρει. Θα... Αυτό είναι σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα κάθε, αυτό θα γίνει, θα γίνει οτιδήποτε θα και γίνει. Και να υπάρχει αυτό το βίντεο που τον κυνηγάει. Όπω και τον Τσίπρα ναι. Τον κυνηγάνε κάτι βίντεο τότε με τον το το το το ναι. μαλλί Και είναι και ο μαθητή από την Καλαμάτα. Κοιτάξτε, εγώ δεν είχα διαβάσει τίποτα. Αλλά ήταν δύσκολα τα θέματα, να σου πω την αλήθεια. Τι μαθητέ, πώ του είδε, τι λένε. Όλοι τούλα είμαστε. Του μαθητέ. Του τρόφι, του τρε. Ε, όλη του λέει μα. Και η αγωνία, αν θα μπουν στι ανώτατε σχολέ. Ε, όλοι του λέει Όλοι mm. τούβλα είμαστε, λοιπόν έχουμε Υπάρχει μια αυτογνωσία <laughs> Καλαματιάννη, ποιο μαθητές, κανονικός φαίνεται αυτός πάντως Οι σπάτους? μαθητές τη Καλαμάτας, αυτός δεν θα διοικήσει τον τόπο να ξέρει. Ο άλλος πάνω θα διοικήσει τον τόπο ναι, Γιατί ναι, αυτός ναι. ο τόπος δεν μπορεί να είναι από τούβλα Το πρόβλημα είναι ότι θα τον διοικήσει ο πάνω, ναι Ωντως <laughs> Λοιπόν, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε Όλη ε, Όλοι τούβλα είμαστε oh my. Oh my. Έρχομαι στην ουσία των πραγμάτων, ότι αυτός ο νόμος, πέρα από το ότι είναι χοντικό. Um> ο νόμος αυτός εμποδίζει του εργαζόμενους, το λαϊκό κίνημα, τους νέους, τους ανέργους. Lämets, γενικά, όποιον πολίτη θέλει να σκίσει το δικαίωμα του συνέρχεστη, τον εμποδίζει με αυτόν τον νόμο. Αλλά έχω ξεχωρίσει, δεν τα λέμε εμείς.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 Έχει παιδικό στέκι με του χρυσοβασιλίσκους Μετά έχει ομάδα οργανωποιία, έχουν yeah. εκεί μια ομάδα. Και μετά το βράδυ στι 11 έχει lounge bar. Όπω διαβάζω bar. Εδώ. δηλαδή τι θα γίνει. Κουβανέζικη μουσική, μοχίτο και craft beers λέει εδώ. Και εκεί craft. Ναι, <laughs> <laughs> δεν θα τι βάψουν έτσι. Α, <θα τις> <laughs> ναι. Και την Κυριακή έχει συζήτηση, σύσκέψη στον ίδιο χώρο, 7 η ώρα. Ε, θέμα, ο δημόσιο χώρο στο Στόχαστρο, αεροδρόμιο, γιατί είναι κοντά εκεί το αεροδρόμιο. Παραλία, mm. νέοι αυτοκινητόδρομη. Να οργανώσουμε τι αντιστάσει μα. Μετά έχει μουσική εκδήλωση γυναίκε του Ρεμπέτικου. Ε, και όλα αυτά θα γίνουν ελευθέρω ανθρώπου. 99 τερψιθέα στη γλυφάδα. Τα πέντε χρόνια τη Αμπάριζας. Μ, αυτά λοιπόν συμβαίνουν. Πάμε τώρα στου εμφύλιου. Γιατί ενώ συμβαίνουν αυτά, μπογιέ και διάφορα άλλα, υπάρχουν και εμφύλοι που σοβούν από πάνω. Ε, Είδαμε έναν το με το Ραγκού και το Χρυσοκοίδη. Το συντροφικό έτσι αυτό το. Μήνυμα. Ελένη λουκά. Είμαι Ελένη λουκά, η Λούκα ή γνωστή, πραγματική, αληθινή παλιοκουμούνια. Έρθετε το τέλο σα. Mm. Αυτό το τέλος που έρχεται. <laughs> Αυτό που έρχεται, και... που έρχεται αλλά δεν έχετε Ποτέ όλα μας κροϊδεύει. Θα πάμε σε έναν εμφύλιο. εμφύλιο. Ήξερες εσύ ότι ο Φλωρινιώτης και ο Πανταζής είναι στα μαχαίρια. Τι είναι κόλλος. Αχαμός. Η κόντρα σου με τον Λευτέρη, πανταζή έλειξε. Α πω, όχι, παιδιά, δεν γιατί το παιδί αυτό έχει μόνο μαζί μου Ήθελα να ξέρει, ρε, γιατί ζηλεύει τόσο ή με ζηλεύει, με μισή. Εντάξει, κάνει λίγο το Βοσκόπουλο. Δεν έχει κάνει κάτι δικό του στον χώρο για να ξεχωρίσει. Ο Λευτέρη δεν είναι τέτοιο άνθρωπο. Μήπω έχει γίνει παρεξήγηση. Ο Λευτέρη δεν είναι τέτοιο άνθρωπο. Μην ανοίξει το στόμα. Ολευθέρη, δεν υπάρχει πιο κακό παιδί στον χώρο μα. Αδίκησε την κόρη μου που τον κάλεσε να ακούσει το τραγούδι, το είχε τα φυλάκια, μα άρπαξε τα φυλάκια. Αδίκησε τη... ένα τραγουδιστή του, όπω από τη Θεσσαλονίκη, το παιδί έκανε, σου ξέτο το τραγούδι και πήγε, το άρπαξε, το έκανε αυτό. Τι γίνεται, τι έχει γίνει. Ένα ρήγμα, αυτά είναι τα θέματα Γιατί τώρα. Δεν ανοίγει το στόμα, έχει καλώσει από τα νήματα, δεν ξέρω. Α.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 Πως ένας καλλιτέχνης παίρνει την αφορμή να ντύθει έτσι, πώς. Πώς, ε, αν ήσουν ο καλλιτέχνης, εσύ βέβαια φοράς φουστανέλες. Ε, ναι, όλοι, θέλουμε να λάβουμε με έναν τρόπο. Μπράβο, Μ. θέλουμε να λάβουμε. Από που έχει πάρει τα ερεθίσματα και ντύνεται Ατυματώνα. έτσι. Ατυματώνα. Όχι, Τισερ. όχι, Η άλλη μία μια... δυνατότητα, ναι, mm, επιλογή. Τι λατό για Τζάξον. Όχι. Η Παγέτα, τι ρόλο έχει παίξει στη ζωή σου.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 Και γιατί δεν έγινε να τραγουδάει Προσέγγισε <laughs> ε, Όσο, το μπορούσε, και όσο εσύ. μπορούσε το προσέγγισε και και εσύ. Το πήγατε λίγο κοντά Αλλά δεν πηγαίνουν στο Μητροπολίτη δεν πήγε Ότι όχι. ζήλεψε το Μητροπολίτη Και από τότε ντύνεται περίπου σαν Μητροπολίτης Και τραγουδάει όχι και τα τραγούδια που είναι Μητροπολίτης Τι ναι. Και έλεγε, τι Και ο δημοσιογράφος Πειράζει που είναι <laughs> Και μεγάλη φύρμα, <laughs> φύρμα. Ε, και του έκανε ο δημοσιογράφος την ερώτηση για αυτό που λες εσύ για τι πλαστικέ και όλα αυτά. Γιατί βλέποντα τον Φλωρινίο, ότι καταλαβαίνει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Ή έχει πρεστεί από μια μύγα, από το τσίπιση μια, μια σφίγγα. Η εχει πριστει δεν τσιμπάει. Σφίγκα. Το ή μάλλον δεν πρίζει. Μύγα σε τσίπιση δεν λέμε. Ναι, ναι, για Δεν πρίζεσαι όμω. Τι δεν πρίζει, έχει τσιμπήσει μύγα. Ναι, πολλέ φορέ. Η γαϊδρομίκα, τσι... ναι, ναι. Πάτε και έχει. Γιατί η έχει ένα τέτοιο Λοιπόν, απάντηση για τι πλαστικέ. Πόσε πλαστικέ έχει κάνει. Παιδιά, δεν έκανα πολλέ. Μου είχα να βάλει εδώ σιλικόνη για να μου διορθώσουν τα ζυγοματικά, η οποία έπεσε και πρίστηκα και παραμορφώθηκα και έπεσε εδώ κάτω. Το πρόσωπο έτσι έπεσε? Εδώ, ε? Ναι, ναι, εδώ έτσι. Εδώ ακόμη υπάρχει τώρα λίγη. Αν να πότε θα φύγει. Σε <συγγελίδι> <συγελίδι> σελήνη πήγανε, δεν μπορούν μια σιλικόνη να βγάλουνε, <συγελίδι> δεν μπορώ να το καταλάβω. <συγελίδι> Πολύ σωστό αυτό το τελευταίο. Έχει φτάσει ο άνθρωπος σελήνη. Και δεν μπορεί μια σιλικόνη να φτιάξει σωστή, να να μη γίνονται όλοι οι ίδιοι, να ναι όλοι μικός. και όλες να γίνονται ίδιοι και γελάμε που τους βλέπουμε νομίζουν ότι έχουν γίνει νέοι είναι... μπόζο. Τι μπόζο, όλοι ναι. αυτοί που κάνουν τις επεμβάσεις αυτές γίνονται, τις κάνουν για να φαίνονται νέοι και είναι κλόουν όλοι, μα όλοι δεν μπορεί να μιλήσει να γελάσει κανεί καμία. Γι' αυτό δεν ανοίγει το στόμα του. Γι' αυτό δεν άνοιγε, το είπα ο άνθρωπο. Ναι, ναι. Τέση ηλικόνι. Έχει πέσει ηλικία. Πήγε να το διορθώσω, Άιν, τώρα. Ναι, δεν ανοίγει. Ο χτυγκάρι. Δεν είναι ο μόνο. Όλοι την έχουν πατήσει. Όλοι την έχουν πατήσει. Δεν έχουμε δει οι άλλοι εκεί. Έχουμε νέα. αφεντικό τουρβά. Έχουμε νέα σκευάσματα. Τι σκευοκαίτα λέω. Προκτημένη τέτοια. Όχι ακόμα. Θα ακούσει τώρα. Επίση, θέλετε να χάσετε κιλά. 5, 10, 20 από την κιλιά, από τα πόδια, από τα χέρια όσοι πήραν την απορροφητικών. Από πάνω του έφυγαν κιλά. Σα έλεγα προχθέ για τον αστυνομικό στη Βουλή που πήρε ο πατέρα του και έχασε 8 κιλά. Του έφυγαν από πάνω 8 κιλά. Προ... Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Δείτε πώ είναι αριστερά και πως έγινε δεξιά η κυρία. Φεύγουν από πάνω στα 50 κιλά. Δείτε εκεί, η τα σούλα έξω, καρδιά. Για να μην ζευγνιόμαστε. Εδώ μιλάμε για 20-25, το ξέρω πόσα κιλά είναι αυτά. Φεύγουν από πάνω σα. Με φυσικό τρόπο. Βάζετε λίγο στη κιλιά, λίγο στα πόδια, λίγο στα χέρια και σιγά σιγά βλέπετε να φεύγει το λίπο από πάνω σα. Έχει βότανα μέσα τα οποία τρώνε, λιώνουν το λίπο. Ή απορροφητικών λοιπόν είναι το καινούριο σκεύασμα. Απορροφά το λίπο. Το οποίο το βάζει από πάνω και χάνει 20-25 κιλά. Μα, στην αρχή τη ιστορία ήταν ένα αστυνομικό στη Βουλή και τον αποκάλεσε στο τέλο τη ιστορία κυρία. Κυρία Τασούλα. Την κυρία Τασούλα τον πάτσο. Είναι δύο. Τι βάζει, δύο είναι. <laughs> Μήπω βάζει απορροφητικών και σου απορροφούν πράγματα. <laughs> Δεν ξέρω. Ή απορροφητικών, ό,τι εξέχει βάζει και. Και το λίπο. Το ισιώνει. Το ισιώνει. Μα τι είναι δεύτερο και δεύτερο προϊόν όμω. Ε, για τα πόδια, ρε παιδί μου, περπατά. Πώ θα ονόμαζε. Για του κρυσού. Ναι, μπράβο για αυτά. Κρυσότελ, λολοπαντή. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχει σημασία. Κρυσικών. Όχι. Άλλη μια ευκαιρία. Ε, ωραία, μισό λεπτό. Λοιπόν. Φλεβητικών. Όχι. Μαζί είναι και η απορροφητικών και οι βαδιστικών. Όσοι ξέρετε τι βαδιστικών. Όσοι έχετε θρόμου στα πόδια. Όσοι έχετε κρυσού στα πόδια. Όσοι έχετε φλεβίτιδα. Δείτε την εικόνα για να καταλάβετε, φίλε και φίλοι. Με την βαδιστικών.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 Και λέει, αυτή, τη 300 χιόνι πήρε βαθιστικό. Για το πάρω... μεγάλο περίπατο, έλα, κάπω κουμπώνουν <laughs> όλα. <laughs> Όντω, τώρα στο μεγάλο ε, περίπατο μπράβα, που άντρας Είσαι δημοσιογράφος ε, Εντάξει, πρέπει να κουμπώνει την ίδης. Ναι, ναι, Στην ναι, ναι. ναι. Όλας, Αλλά κάνει και προσφορέ. Γιατί είναι το απορροφητικό. Οι Όχι, δεν χρειάζεται. Είμαι συοβολημένο που και λέμε. Και θες να βγάλει σφαίρα από πάνω. Όχι, Πώς είναι Έχει. μπορεί να έχεις μια αλλεργία. Το πυρό... βάζε μου και φεύγει σφαίρα, <laughs> δεν πεθαίνει. Ναι. Και βάζει βαλιστικών. Ναι, δεν πάει χειρουργείο τι να το κάνεις. κάνει. Ναι, Συμβαλιστικών και τα τακτοπία. Αλλά προς το παρόν έχουμε βαδίστικών και απορυτικών. Με 36 μόνο ευρώ παίρνετε δύο απορυτικών, δύο βαδιστικών, δύο κρέμες αντιλιακέ αλλά για προστασία από τι κρεατω... κρατοηρίε, και επανάδε για να μην φοβάστε τον ήλιο. Εξαιρετικό φυσικό προϊόν. Αν κάποιος κάνει όλα αυτά που λέει ο Βελόπουλος πρέπει από πάνω κάτω να έχει πέντε στρώσεις κρέμες <laughs> γιατί όταν... <laughs> τα βάζει ταυτόχρονα Και πέντε δέρματα να έχει και γιατί πέ... με αυτέ ξυλώνονται <laughs> Εκτός αν ε, μερικές είναι για εσωτερική χρήση και βλέπετε εντερικών τι επαθώ. Το, το εντερικό είναι αλήθι, ο... που το βάζεις μέσα Όχι το, το, Τι έπαθο παϊτέρης Εδώ Α, λοιπόν σύμφωνα με μετά... καναν... Σπιτικό <laughs> <laughs> Σύμφωνα με τα όσα λέει ο... Ο Βελόπουλος βάζει στην απορροφητικόν, ναι. από πάνω βάζει στην βαδιστικόν Μισώνε και από το. πάνω βάζει και το αντιλιακό. Αυτά, ε, αντιλιακόν, αντιλιακόν ε, αυτά <laughs> έχουν ευχές του Αγίου Όρους. Όλα. Είναι όλα, όλα, έτσι θα τα πουλάγει. Όχι, λέω, δε, δε, είναι ναι, Μας όχι συγνώμη, δεν είναι πολύ τίποτα. Μα θίγει. Ναι, ωραία, Να σέβεσαι. Ο, Πουλάει ο, ήθελα, εδώ τρει κρέμες 30 ευρώ. Μάλιστα. Από δύο, μάλλον ε, ε, έξι κρέμες Ναι, ναι, ναι, ναι όχι. Δε, είναι όλε πολύ. δεν έχει βγάλει, δεν έχει βγάλει σεξουαλικά βοηθήματα ή κάτι τέτοιο. Η βούφάση. Δηλαδή κάποια κρέμα λιπαντικών, α πούμε, κάτι τέτοιο. Μην δείτε. Σιγά σιγά θα έρθουν και αυτά. Το προκτολαγνικόν θα που έκανε θράψεις στην αγορά. Ενώ αυτά. Το φουσκωτών. Κούκλα. Αυτά... <κούκλας> ναι. Φουσκωτικών είναι. Φουσκωτικών. Φουσκωτικών. Ναι. Το, φουσκωτών. Το, φουσκωτών. το φουσκωτών είναι για αυξητική πέους. Ε, εντάξει. Δίνει ναι. οδηγίες οδηγίε και εσύ. Βεβαίως. Τα δικά σου να στείλει αυτά που ακούσουμε από τον άλλον σοβαρά όμω. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Και είναι και στη <laughs> Βουλή. Κανονικά 400.000. Πόσοι, 300.000, πώ τον ψήφισαν. Κάποιε χιλιάδε, εν πάση περιπτώσει, ψήφισαν το βελόπουλο. Σου τον βλέπουν και λέει αυτό. Αυτό είναι κατάλληλο. Εγώ θέλω να πάρω αυτή που κάνει 36 ευρώ γιατί με συμφέρει από ό,τι καταλαβαίνω. Να σα πάρω μία. μία-μία, Νομίζω, ναι, μία. ναι, νομίζω με συμφέρει το πακέτο το 36 ευρώ. Τα κάνω κατάθεση κατευθείαν στην Deutsche Bank. Δεν ξέρω. Ή τα δίνω εδώ σε Ελλάδα. Πάρε. Έχω τιμολόγιο άμα θέλω. Πάρε, ξέρω. Θα δοκιμάσω. Ωραία, δοκίμασε. Πάμε να ακούσουμε εμεί Όσο διαφημίζω, εγώ ο Δήμο Αθηνέων έχει κάνει κι άλλο ένα πρόγραμμα. Το είδα χθε στο διαδίκτυο. Την πρόγραμμα. Σου δίνει έχει. τη δυνατότητα να υιοθετήσει ένα δέντρο. Ένα δέντρο. Από ναι. τα καινούρια του φοίνικε το που τα πούνε με ενστάσει. Από τα καινούρια, ναι, τα νεόφυτα όπω λέγονται. Μπορώ να το ονοματίσω όπω θέλω. Και θα μπορεί να το ποτίζεις και υπάρχει εφαρμογή στο κινητό. Τσάπα να τη βγάλουνε. Το και τυποτίζω από το κινητό το Έλαντε, δέντρο Έλαντε πως θα γίνει όλο αυτό δεν ξέρω Έχεις το δέντρο σου πούμε και είναι στο σύνταγμα Εγώ θέλω κάτι φήνικες που έχουν βάλει εκεί στο που θα ξαραθούν αυτοί Είναι θέμα μηνών ε, Μες στο ξύκινο υ... θα πυρώσουν δεν είναι <laughs> <αναγκαστικά>. <laughs> θα... Και πά να υιοθετήσει ένα, ένα δέντρο εκεί Και είναι δικό σου. Μπορεί να του πηγαίνουν λαμπάδα, μα θέλω το πάστα. Oh, πολλά όλα, να τον τίνει στο χειμώνα σου κρίθηκε του λέκε και εκεί. Είναι οι άλλοι που ντίνα τα δέντρα να μιλώνουν, πλέκανε, πλέον φλάξει. Η πυροβολημένοι κάβο. Που αντί ήταν οι άνθρωποι και κοινωνιστούν και αντίναν τα δέντρα να μιριώσουν. Συντή στον άνθρωπο παιδί μου και συνηθισμένο. Σε αυτά τα χαζοχαρούμενα πατάει και ο Δήμαρχο τώρα. Αυτά τα πολύ καλά κάνει ο Δήμαρχο. Αυτά τα άσπρα που έχει φτιάξει τα καπαγιά γι' είναι ακόμα ή έχουν, είναι ωραία σπραϊγραφεί, όλα τα σπρέι πάνω. Περιμένουμε, σιγά σιγά. Ε, αυτό όμω το πρόγραμμα που κάνει ο Μπακογιάννη στην Αθήνα, το να υιοθετήσει ένα δέντρο, το κάνουν στα ζωνιανά με επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια. Υιοθετούν δέντρα και τα μεγαλώνουν. Υιοθε, το μοιράζουν όμω, δεν κάθεται για τον εαυτό του. Ναι, πρώτος. και εσύ μπορεί να υιοθετήσει ένα δέντρο και το, εδώ το, και το να το μοιράσει. Πάρε το όλη τη, τη, τη, την κατασκευή και θα πουλάω, να ανάβει. <laughs> <laughs> κάνω ό,τι θε. Λοιπόν, λαό μα πάει στο μαγαζί, ρωτάει τα υπόλοιπο αύριο. Yeah, yeah, yeah. Ναι. ναι, κύριε Αποστόλη. Ναι, ναι, ο ίδιο. Πολύχρονο, γερό. ευχαριστώ θερμά. Και στι επάρξει, στην αγάπη μου. Τι και... ναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Κάθε καλό εύχομαι σε εσά, την οικογένειά σα κλπ. Δεν έχω οικογένεια, Αποστόλη, Μην τον έχασα τα άντρα μου. Δεν πειράζει, σου εύχομαι. Wow, Άρα το καλό σου έχει έρθει. Μια χαρά σου. Όλα τα καλά, όλα τα καλά να σου δώσει. Του ναι. σήκωσα, το, μωρέ. μωρέ, Γκρίνια, όλη την ώρα, Μύρλα, παρά τα μα. Μα έχει φάει μια ώρα, θα του πει. Ναι, σιγατήγε να κάνει να δουλέψει. <σχεδί> <σχεδί> οι μισή δεν δουλεύουν και οι άλλοι μισοί είναι μποντιλιαρισμένοι <σχεδί> στην Αθήνα με τα έργα του Μπακογιάννη μέχρι να πάνε στη δουλειά. Ναι, ναι, και κάνουν πορείε αποστολή. Δεν σέβονται το έτοιμα. Άσε με τώρα με του <σχεδί> μαντέ. Άσε με, να σκάσω με. Θυμάστε το περιοδικό Πίστα. Το περιοδικό Πίστα που έβγαζε κάτι φοιντή με ηχογραφήσει ζωντανέ από πανηγύρια τραγικέ. Α, Άμα... Ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, σκέφτηκα να κάνουμε μήσο ένα περιοδικό. Εγώ, εγώ, εγώ με εγώ μου Με τι να κάνουμε τα πανηγύρια το λέμε... του Σύριζα; ε, Περίπου, περίπου, Να το λέμε περιοδικό σκίστα, μνημόνια Σκίστα. Α, ωραίο το σκίστα. Okay. Επιθετικό μάρκετινγκ. βράβο, Σκίστα, και να βάζουμε έτσι, κάτι που Μπορούμε σε... επίσης, αν θέλουμε να είμαστε λίγο πιο, πιο τολμηροί να το κάνουμε χίστα. Όχι νερά πάνω στα Παρόσουνε να σκίζονται πιο εύκολα. Γι' αυτό όχι τίποτα. Ωραίο, ωραίο, καλή ιδέα. Το συζητάμε, το συζητάμε. Βεβαίω, αυτό ήθελα περιοδικό. να το συζητήσουμε. Δώρο, δώρο με το πρώτο περιοδικό να βάλουμε έτσι μια ηχογράφηση που είναι κλαρίνο Μιονής και πρώτη φωνή ο Νίκος ο παπά. Τι λε. Πρώτη φωνή, όταν λέμε ο Νίκο ο παπά, κρατάει το πρώτο μικρόφωνο. Κρατάει το μικρόφωνο. Το καλό, γερά. κατάλαβα. Το κρατάει γερά. Αμέ, άκουλε. Γερά. Σου ρε αποστόλη. Έλα καλέ. Πάω στο καλό, τρόμαξε να σε βγάλω σήμερα. Προσπαθώ να σε πάρω την αρχή τη εκπομπή και από τόσο πολύ σε αγαπάει ο κόσμο. Σε παίρνουμε τηλέφωνο. Τι σήμερα. να κάνω, Μωρέ, είναι μαλάκα ο κόσμο και, και... με αγαπάει. Χαχά, η μωρέ. Τι λε, μωρέ. Δεν έχει και... γούστο. Αν και... δεν... είχε και... γούστο, αυτού και... θα βγάζανε και θα αγαπάγανε εμένα. Όχι. Ε, ε, ναι, λοιπόν, κοι, κοιτάξτε. Δίνει την ευκαιρία στον κόσμο να εκτενώνεται, να μιλάει. Από εκεί και... αποδεικνύεται ότι είναι μαλάκα ο κόσμο. Α, τέλο πάντων. Ε, τίποτα, τίποτα, λέω. Κάνει και κανένα καλό, λέω και κανένα πετυχημα. Δεν μου λε δε αυτό ο Ροζάκη εκεί πέρα τι ρόλο παίζει. Δηλαδή, ο άλλο ο Σιμίτη ξεπούλησε τότε τα ίμια και αυτό θέλει να συνεχίσει να ξεπουλήσει και τα υπόλοιπα. Γιατί τον έχει εκεί πέρα ο Γιατί έχει μαζέψει όλα τα ορφανά του, του Σιμίτη εκεί πέρα ο Μητσοτάκη. Δικά του δεν έχει να βάλει συμβουλάτε όπω έχει στην κυβέρνησή του. Δικά του ορφανά δεν έχει δυστυχώ. Προτίμησε του Πασόκου και του Ακροδεξίου. Να μην πω τίποτα. Ο άλλο μα ε, ξεπούλησε τη Μακεδονία, αυτό θα ξεπούλησε το Αιγαίο, τι θα απομείνει, ο θα ξεπολήσει την Κύπρο εκείτω. Ο Αναστάσει, λέει του άδειε, θα ξεπολήσει λέει την Κύπρο και ο κόστο λέει. Ο Μίτσο λέει τη στάκη, θα ξεπολίσει το ταρρινά του Αιγαίου. Έτσι, θα πάει έτσι διάβασε ένα σχόλιο στο ίντερνετ. Πολύ εύθοδο το σχόλιο που διάβαζα. Εξετικό το... να τον κάνει follow αυτό. Όχι ναι, δε. Ναι, ναι όχι το έχουν βγάλει άλλοι Εγώ δεν τα καταφέρω αυτά. μόνο να διαβάζω, ξέρω να γράφω δεν ξέρω. Κατάλαβαίνει πολύ το... και ο μέλλην. Λοιπόν, σε ευχαριστώ από το άλλο που μου άκουσε να είσαι καλά καλή φύγια και να είσαι καλά που μου έλεγε. Καλάσε καλά και η εγεία ανάγκατα παιδιά σου. Καλό καλό και. Γεια γεια Έλα μου, Τροδίκακη, καλά. Έλα, καλά. Ο μυροδιάσου, μυροδιάσου, σου Α, σωθήκαμε. Να σου πω κάτι, εγώ θα έλεγα να μην τον λέμε περίπατο. Περιπέτεια είναι αυτή. Ο περί... Αυτό είναι... είναι περιπέτεια. Περίπατο yeah. δεν είναι, Περίδρομος είναι, Περίγελος είναι. Ακριβώ, ναι, δηλαδή. Θα δει σου ρουφλισμένου κόλου στην παραλία, Σαγρέ και Σχαροτού <laughs> από παγκάκι Αθήνα. Κόλα θα γίνει φέτο το καλοκαίρι. Όλα, όλα, όλα, όλα μέσα κολοφορτάδα. Κατάλαβο, φιλεγιά σου, γεια σου. Θα πάει κολοφορτιά σύννεφο. <laughs> Αχ, αγάπη μου, χρόνια πολλά! Αχ, αγάπη μου, νωρίς τι Άχα Αχ, αγάπη μου, κέρδια τη ζωή στη ζωή μου, ε! Όχι. Για να δω πολλάκι και Κεωργιάδη σε δύο κόμμα. Στο ίδιο κόμμα ή στο ίδιο κρεβάτι. Στο... Αχ, αυτό είναι ακόμα πιο κίνκι. Ε, και, κόμμα. και τι κατατασάκια δίπλα, τι κατανανογιλέκα να φοράνε για ανομαλίες. Ε, έτσι, και να παλεύω... Όσο πηδάω εγώ, εσείς αυτό ταιριάζει με αυτά που ο ζουράρις, κύριε, mm. τα ωραία. Τα κίνικοι επίσης. Καύλα. Και θέλω να τους δω ποιος θα ταχώνεται πρώτος να κάνει τα παγκάκια του κλανογραμπρού. Κάβλα. <Συλίου>